Επίτι ακροατέ τη Πυριακή Εκλησία, καλησπέρα σα. Και φέτο, οι ραδιοκαταγραφέ, η ραδιοφωνική εκπομπή τη Χριστιανική Φητική Ένωση θα είναι κοντά σα για την επόμενη μία ώρα περίπου. Μαζί σα απόψε θα βρίσκονται η Ιωάννα Χατι Χριστοδούλου, καλησπέρα, η Μαρία Σαρίγκολή και η Μηρτό Σοφρονίου. Καλησπέρα. Και η, η Μαρίπου Δημιουργία. Στα τηλέφωνα του σταθμού μας στο 210 602 και 210 -640, μπορείτε να τηλεφωνείτε για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Ενώ επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο email της εκπομπης ραδιοκαταγραφέ Ακόμα παλιότερες εκπομπές μπορείτε να κατεβάσετε και να ακούτε στο site της Χριστιανικής Υφητητικής Ένωσης www.hf.gr Boop Όψε θα ασχοληθούμε με κάποια άρθρα που βρήκαμε και απασχόλησαν την επικαιρότητα και θα ξεκινήσουμε με αυτά της τελευ... τελευταίας εβδομάδας που αφορούν τον εορτασμό της 28 η Οκτωβρίου του 1940. Ιωάννα θες να μας πεις? Ε, ναι, ένα χαρακτηριστικό άρθρο που βρήκαμε στο ίντερνετ ήταν αυτό που μου λέει για τον Γκλέτσο ο οποίο κατέβασε κάτω τους επισήμους, έτσι λέει ο τίτλος του. Το δικό του ξεχωριστό μήνυμα έστειλε ο Δήμαρχο τη Τηλίδα, Απόστολο Γκλέτσο, όταν ανέβασε του πολεμιστέ του 40 στην Εξέδρα και κατέβασε του επισήμου. Κάτι το εντελώ ξεχωριστό, όσο και σημειολογικό, έκανε ο Απόστολο Γκλέτσο στην παρέλαση τη Τηλίδα. Οι επίσημοι δεν κάθισαν στην Εξέδρα. Αντίθετα, κάθισαν οι αγωνιστέ του 1940, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι πολέμησαν τον φασισμό και τον ναζισμό τα μαύρα κοινά χρόνια. Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Δήμαρχο το Λαμία Report, ο Απόστολος Γκλέτσος δήλωσε ότι κατανοεί απόλυτα την αγανάκτηση του κόσμου και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να είναι σήμερα αυτός πάνω στην εξέδρα αφού αισθάνεται το ίδιο με τον οποιοδήποτε πολίτη ενώ παράλληλα υπογράμισε ότι η ημέρα της 28ης Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη σε εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για την Ελλάδα και σε εκείνους που πολέμησαν στα βωνά τη Πήμου. Αναισθάνομαι ότι έχω το ανάστημα να ανέβω μαζί τους στην εξέδρα. Αυτοί είναι ήρωες και πολέμησαν για την πατρίδα. Εμείς τι κάναμε για αυτούς. Τους ψαλιδίζουμε κι άλλο τη σύνταξη πείνας που παίρνουν. Ντροπή και έσχος. Θα έπρεπε να μας δέρνουμε τις μαγκούρες. Αυτοί μας παρέδωσαν ελεύθερη και υπερήφανη Ελλάδα. Εμείς τι Ελλάδα θα παραδώσουμε στα παιδιά μας, είπε μεταξύ άλλων. Η αλήθεια είναι πως αυτή η 28η εορτάστηκε κάπως περίεργα, διαφορετικά από κάθε άλλη χρονιά. Ναι, πράγματι. Καθώς υπήρχαν διάφορες εκδηλώσεις, οργίς στις παρελάσεις, είδαμε δηλαδή μια γενικευμένη αποστροφή προς τα πολιτικά πρόσωπα, κάθε πρόσωπο που δηλώνει εξουσία, το οποίο δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Να αναφέρουμε ότι στις περισσότερε μαθητικές παρελάσεις τα παιδιά έστριψαν το κεφάλι τους προς την αντίθετη πλευρά, δηλαδή δεν κοίταζαν τους επισήμους και το κορυφαίο όλων ήταν ότι δεν έγινε η καθιερωμένη παρέλαση στρατιωτική στην Θεσσαλονίκη καθώς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποχώρησε λόγω των συνθημάτων που λέγανε οι διαδηλωτές. Ναι πράγματι παρατηρήσαμε αυτή τη γενικευμένη εκδήλωση οργής από μέρος των πολιτών και βέβαια όμως εδώ που ίσως είναι πράγματι δικαιολογημένη αλλά εδώ τίθεται το ερώτημα θα μπορούσαμε να πούμε εάν, με, εάν πρέπει να διαχωρίζουμε κατά κάποιο τρόπο αυτά που συμβαίνουν τώρα με το φόρο τιμής που η επέτειός μας οφείλουμε να αποδώσουμε στους ε, ήρωες οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους ε, το 1940. Και αν με αυτόν τον τρόπο έτσι αποδίδουμε κάποιο φόρο τιμής, αυτό το ερώτημα έτσι πλανάτε, Ή αν θα πρέπει αυτά τα δύο πράγματα να τα διαχωρίζουμε. Ναι, τώρα υπάρχει οργή, αλλά έτσι αποδίδουμε φόρο τιμής αυτούς τους ανθρώπους. Ω απάντηση, Μαρία, σε αυτά που έλεγες σχετικά με το φόρο τιμής, έχω εδώ μπροστά μου ένα άρθρο που νομίζω μπορεί να, να πει κάποια πράγματα στον προβληματισμό μας. Ε, Λέει τα εξή. «Πριν λίγες μέρες γιορτάσαμε την 28η Οκτωβρίου. Αυτή την ημερομηνία που αρκετοί Έλληνες έπειτα από τόσα χρόνια τη συγχαίουν ακόμη με την 25η Μαρτίου. Στην ερώτηση τι γιορτάζουμε την 28 Οκτωβρίου, η πιο πιθανή απάντηση είναι ότι γιορτάζουμε την επανάσταση του 21, λιγότερο πιθανή η απάντηση το όχι και βέβαια αν ρωτήσει κάτι παραπάνω, νομίζω πω άκρε θα βγάλει. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται κυρίω σε άτομα τη νέα γενιά. Και η ειρωνία είναι πω το θεωρούν φυσιολογικό. Τι δουλειά έχει ένα νέο με την ιστορία. Πέρασαν αυτέ οι εποχέ. Βρισκόμαστε πλέον στο 2012. Στη γενιά της τεχνολογίας, στη γενιά που γνωρίζουμε πότε είναι η παγκόσμια ημέρα του διαδικτύου ή η παγκόσμια ημέρα του ύπνου. Είμαστε επίσης η παγκοσμια ημερα του υπνου ειμαστε επιση η γενια που θαυμάζει άτομα τα οποία βγαίνουν στο γυαλί ή ξέρουν να κλωτσούν μια μπάλα. Αλλά είμαστε και η γενιά που έχουμε ξεχάσει σε ποιος οφείλουμε την ελευθερία μας. Αυτούς που πέθαναν πριν από λιγότερο από 100 χρόνια για να παίζουμε σήμερα PlayStation. Ελάχιστοι τους θυμούνται και ελάχιστοι πλέον τους θαυμάζ είναι άξιο όμως και δίκαιο να τιμήσουμε αυτούς που πέθαναν για εμάς με απλές κινήσεις. Μπορούμε για παράδειγμα να πάμε να παρακολουθήσουμε την παρέλαση, τη Θεία Λειτουργία που τελείται κάθε χρόνο για αυτούς τους ήρωες, αλλά και να μάθουμε επιτέλους ποιοι ψάν και γιατί. Πράγματι μυρτώ, ίσως ο ελάχιστος φόρος τιμής που μπορούμε εμείς, οι Έλληνες της νέα να αποδώσουμε σε αυτούς τους ε, ήρωες, είναι ίσως να μάθουμε πιτέλους την ιστορία μας. Να μάθουμε τι έγινε, να μάθουμε ποιοι πολέμησαν, γιατί πολέμησαν, το ήθος τους, την, την ηρωική τους αντίσταση. Και δυστυχώς στα σχολεία, ειδικά ιστορία του 1940, και τους, των πολέμων που γίνανε στην πλήνδο περνούνται στα ψηλά γράμματα και τα παιδιά βγαίνουν από το σχολείο με ελάχιστε γνώσει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Και βέβαια αυτό είναι ένα πολύ δυστυχές γεγονός και... καθώς αυτοί οι άνθρωποι δώσαν τη ζωή τους για μα και εμείς πρέπει να ξέρουμε την ιστορία μας ώστε να ξέρουμε τι πρέπει να επηρεσπιζόμαστε για ποιο λόγο πρέπει να στηρίζουμε τη χώρα μας. Και πόση ευθύνη έχουμε... Και εμεί οι φοιτητές που μελλοντικά ευχόμαστε κάποια στιγμή να μπούμε σε τάξη και να γίνουμε εκπαιδευτικοί, πώς ευθύνη έχουμε να μάθουμε στα παιδιά και να δώσουμε την ιστορία στην πραγματική της διάσταση. Τα κρίσης από είναι εποχή μας, τα ερωτήματα αυτά γίνονται ακόμη πιο έντονα στη συνείδησή μας για την 28 η Οκτωβρίου του 1940. Ίσως είναι η ηρωνία της τύχης που στα τέλη του Οκτώμβρη συζητήθηκε το θέμα της διευθέτησης του ελληνικού προβλήματος στην Ευρωζώνη. Διανιώντας λοιπόν μια κρίση στην εποχή μας, τα ερωτήματα που υπάρχουν μέσα στο μυαλό μας είναι πάρα πολλά με βάση το τι διεκδικούμε ως Έλληνες στην ηθική μας διάσταση αλλά και για τη χώρα μας. Βρήκαμε λοιπόν ένα σχετικό άρθρο στο διαδίκτυο που λέει για την 28η Οκτωμβρίου και το 1940 και σήμερα τι κάνουμε. Ε, ίσως είναι λοιπόν η ειρωνία της τύχη, που στα τέλη του Οκτώβρη συζητήθηκε το θέμα της διαφθέτησης του ελληνικού προβλήματος στην Ευρωζώνη λίγο πριν την εθνική μας επέτειο. Εκεί λοιπόν που θα κορυφωθούν όπως κάθε χρόνο οι εορτασμοί για την επέτειο του όχι με διαφορετικά αισθήματα όμως για το τότε και διαφορετικά για το σήμερα. Τότε που η εθνική μας περηφάνεια του δικτάτορα, κυβερνήτη της χώρας Μεταξά, που πιστώθηκε με το ιστορικό όχι, δεν δέχτηκε την υποτέλεια και την υποδούλωση στις κυριαρχε δυνάμεις του Μουσολίνη, που εξεσουιάζονταν από το Χίτλερ. Δεν παραιτήθηκε εκ των δικαιωμάτων του, που είχε η χώρα βάσει του διεθνούς δικαίου και του συντάγματος, ώστε να θέσει τη χώρα σε κατάσταση δουλειά που χάνουν κάθε δικαίωμα οι πολίτες έναντι των κατακτητών. Ο ελληνικός λαός πρόθυμα στήριξε την άνεση του Μεταξ αν και τον αντιμαχόνταν πολιτικά, ο οποίο ήταν προσιλωμένο στα ελληνικά ιδεώδη και αποφασισμένο να αντισταθεί προ πάσαν κατεύθυνση, λέγοντα ότι προτιμούμε την τέλεια καταστροφή τη χώρα παρά την ατίμωση. Ήταν προετοιμασμένο να αντικρούσε κάθε επίθεση με τα πενιχρά μέσα που διέθετε, εξευτελίζοντα την πολιτική μηχανή των Ιταλών. Δεν ευνηδιάστηκε από την απέτηση του Γκράτσι, απέκρουσε όμω ε, κάθε τι που του είπε, ανεπιφύλακτα, κρατώντα μια πατριοτοχή πράξη που υποστηρίχθηκε ακόμη και από τους αριστερούς που βρισκόντουσαν στις φυλακές, οι οποίοι έπρεξαν και εκείνοι το καθήκον τους. Ο Ιταλός πρέσβης ε, Γκράτσι στο ε, τηλεσίγραφο που έδωσε στο Μεταξά ζήτησε «Όπως η Ελλάδα παραδώσει στην Ιταλία εφόσον διαρκούν οι ενευρώποι πολεμικέ επιχειρήσεις ορισμένα τμήματα του ελληνικού εδάφους». Ο Μεταξάς απήτησε αμέσω ότι η κυβέρνηση έχουσα παρά το πλευρά τη ολόκληρο τον ελληνικό λαό «δεν είναι δυνατόν να παραδώσει έστω και σπιθαμίν ελληνικού εδάφους εις οποιονδήποτε ξένων». Ο δικτάτορα έθεσε σε επιστράτευση τις μονάδες του στρατού Ξηράς και κάλεσε υπό τα όπλα εφέδρους, αξιωματικούς και οπλίτες. Σύσομο λοιπόν το έθνο κλήθηκε να εκτελέσει το καθήκον του μέχρι τέλους για να φωνεί ο λαός, ο λαός του αντάξου της ιστορία τους. Ο Μεταξάς του είπε όχι και ο λαός απολέμησε. Ποιο μπορεί να βγει στον απλό πολίτη και να του εξηγήσει τι σημαίνει περηφάνεια. Σύμφωνα με τη Σύμβαση Δανειακή Διευκόλυνση του Νημονίου τη 8η Μαου του 2010, το άρθρο 14 αναγράφει. Με την παρούσα, ο δανειολήπτη αμετάκλητα και ανεφόρον παρετείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά στοιχεία από νόμιμε διαδικασίε σε σχέση με την παρούσα σύμβαση. Δηλαδή, δίνουμε αβίαστα σχεδόν όλη την περιουσία που έχει η Ελλάδα στους δανειστές μας. Η υπηρεσία που έχει η Ελλάδα μπορεί να είναι ο ρηκτός της, στα πετρέλαια, ε, ενδεχομένως και κάποιες ε, κρατικές ε, ε, υπηρεσίες. υπηρεσίες όπως η ΔΕΗ και ο ΤΕ. Ε, Σε αυτή τη δανειακή σύμβαση λοιπόν, η κυβέρνηση ε, οδηγήθηκε δέσμια λαθών, προγενέστερων κυβερνήσεων και δικών τη. Ε, σήμερα, λοιπόν, ε, γιορτάζοντα την επέτειο τη 28η Οκτωβρίου, με τι παρελάσει, απουσία υπουργών και λοιπόν κυβερνητικών για πρώτη φορά, με μεμφόμεθα για την οικονομική μα κατάρρευση και την εγχώρηση εθνικών κυριαρχιών των κυριαρχικών μα δικαιωμάτων. Ε, εδώ, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται. Δηλαδή, τότε οι άνθρωποι το 1940 ε, πολέμησαν για τα εθνικά του κυριαρχικά δικαιώματα. Σήμερα, γιατί πραγματικά ε, πολεμάμε με τι επαναστάσει που ενδεχομένω κάνουμε. Και θυμούμαστε και το τι έγινε το 1940, που ήμασταν υπό την κατοχή των Γερμανών και δεν είχαμε την εθνική μας ελευθερία. Αναρωτιόμαστε και σήμερα, μήπως και σήμερα διανύουμε μια μορφή κατοχής. Ένα ακόμα άρθρο που βρήκαμε, το οποίο αγγίζει, θα έλεγα, και την 28η Οκτωβρίου, αλλά κυρίω αγγίζει και την κρίση και αγγίζει και εμά, σαν πολίτες, τι πρέπει να κάνουμε και πιθανόν και τι πρέπει να αλλάξουμε στην οτροπία μας, στην ιδιοσυγκρασία μας, αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Η 28η Οκτωβρίου λοιπόν του 1940 είναι η μέρα μνήμη. Είναι η μέρα απόδοση τιμή και έκφραση ευγνωμοσύνη. Και τέλος, είναι η μέρα περισυλλογής για μας τους Έλληνες του παρόντος αλλά και του μέλλοντος. Και είναι η μέρα μνήμης, διότι χωρίς μνήμη δεν υπάρχει ζωή. Και συνεπώς, δεν υπάρχει ούτε συνέχεια εθνικού βίου. Πρώτο λοιπόν χρέος μας προς την πατρίδα και προς εμάς τους ίδιους είναι να μην ούτε για μια στιγμή που την αγάπη του προς την πατρίδα τις φράγισαν με το αίμα της καρδιάς τους. Είναι επίση η μέρα απόδοση τιμή και έκφραση ευγνωμοσύνη προ του ήρωες και μάρτυρες όλων των αγώνων του έθνου από τι απαρχέ τη παρουσίας μα στην ιστορία μέχρι τα πολύ πρόσφατα χρόνια. Και εδώ γεννάται το αυτονόητο ερώτημα. Η απόδοση τιμή και η έκφραση ευγνωμοσύνη, μήπω είναι δικαιολογημένη έστω απέτηση των νεκρών. Μα οι νεκροί είναι πέρα από το πεδίο των απαιτήσεων και των αναγκών. Συνεπώ, αποδίδοντα φόρο τιμή και ευγνωμοσύνη. Δικό μας και μόνο χρέος εκπληρώνουμε. Και τέλος είναι και η μέρα περισυλλογής για όλους εμάς τους Έλληνες, όπου γης. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω συνεχίζει ο αρθρογράφος, η επέτειος της 28 η Οκτωβρίου 1940 έχει νόημα και αξίζει να τη γιορτάζουμε αν όλη η συμπεριφορά μας αποδεικνύει ότι κατανοήσαμε την ουσία της εθνικής γιορτής και αφού συλλογιστήκαμε ελεύθερα, είμαστε έτοιμοι να πούμε «εμείς θα γίνουμε καλύτεροι σας». Πράγματι, το πρόβλημα της χώρας μας είναι αδυσόπιτο. Το δημόσιο χρέος της χώρας ανέρχεται στο 150% του ακαθόριστου εχώρου προϊόντος. Το έλλειμμα του τρέχοντος προϋπολογισμού ανέρχεται στο 10%. Όπως βλέπουμε, η αριθμοί είναι αδυσόπιτοι και η λύση του προβλήματός μας φαντάζει σχεδόν αδύνατη. Η χώρα και μαζί της ολόκληρος ο πληθυσμό, που ζει και εργάζεται σε αυτή είναι άνεργος ή απειλείται με χρεοκοπία. Η εύκολη λύση συνεχίζει είναι να καταγγείλουμε ημέν του δε και όλοι μαζί τους κακούς Ευρωπαίους. Η δύσκολη λύση όμως είναι πρώτον αφού κατά το σύνταγμα της χώρας άγνοια νόμου δεν επιτρέπεται σε ένα βαθμό άλλος μικρότερο και άλλος μεγαλύτερο είμαστε όλοι ανεξαιρέτως συνυπεύθυνοι για την τραγική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα. Περισσότερο ευθύνονται ασφαλώς όσοι άσκησαν και ασκούν εξουσία και είχαν αλλά και έχουν υποχρέωση με την έντιμη συμπεριφορά τους να καθοδηγήσουν το λαό και όχι να τον διαφθείρουν με παράνομα ρουσφέτια Βέβαια, τα παράνομα ρουσφέτια είναι καταδικαστέα όταν παρέχονται στους άλλους Όταν όμως προσφέρονται σε εμά, ε τότε καλώς γίνονται Η κατακράτηση του ΦΠΑ όταν γίνεται από τους άλλους αποτελεί έγκλημα όταν όμως γίνεται από εμάς, τότε βρίσκουμε χιλιάδες δικαιολογίες, τις οποίες φυσικά αρνούμαστε στους άλλους. Η φοροαποφυγή, η φοροκλοπή, το φακελάκι, η δωροδοκία, η ίσπραξη συντάξεων νεκρών και μύρια όσα κακά που μαστίζουν την κοινωνία μας, δεν διαπράττονται από τους κακούς Ευρωπαίους, ούτε από του εξωγήινους, αλλά από εμάς τους ίδιους. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δηλαδή, όποιο βρεθεί κοντά στο μέλι θα δοκιμάσει. Και αν το κάνει μια φορά και κλικαθεί, τότε όπου βρει μέλι θα βουτά. Αυτή είναι η ανθρώπινη αδυναμία που τη γνωρίζουν άριστα οι εκάστοτε κρατούντε. Μια καλή λύση στο πρόβλημα θα ήταν ο περιορισμό των ευκαιριών να βρισκόμαστε κοντά στο μέλι. Μια δεύτερη δύσκολη λύση στο πρόβλημα, συνεχίζει ο Αρθρογράφο, είναι ίσω λέει το μεγαλύτερο πρόβλημα τη χώρα, είναι η μη εφαρμογή των νόμων. Και εδώ ασφαλώ την κύρια ευθύνη την έχει η εκάστοτε κυβέρνηση και τα αρμόδια όργανα τη πολιτείας. Συνεπώ δεν έχουμε καμία ελπίδα να αποκτήσουμε κράτο δικαίου αν δεν επιλύσουμε αυτό το ακαθόδε πρόβλημα. Και κλείνει λέγοντα: Είμαστε εμεί που με ψεύτικα στοιχεία εισπράξαμε αμύθιτα ποσά υπό επιδοτήσεων και αντί να τα χρησιμοποιήσουμε για την αναδιάρθρωση τη γεωργία, τα σπαταλίσαμε ζώντα ασώτο σε πολιτελή αυτοκίνητα κτλ. Είμαστε εμεί επίση που ασκούμε. Ή γιγαντώνουμε την παροικονομία με τι πράξει και τι παραλήψεις μα. Εμεί είμαστε που εκλέγουμε και πανεκλέγουμε τι κυβερνήσει μα, χειροκροτώντα πάντα του δικού μα και επικρίνοντα του αντιπάλου μα. Γιατί για να θυμηθούμε τα λόγια ενό Γάλλου υπαρξιακού φιλοσόφου, η κόλλαση είναι η άλλη. Τέλο, εμεί είμαστε που χειροκροτούμε του δημαγωγού και του λαϊκιστέ και του κάπιλου πάση μορφή και ικτύρουμε και χλεβάζουμε όσου λένε τα πράγματα με το όνομά του. Κάνουμε ότι τα ξέρουμε όλα, πιστεύοντας αφελώς ότι αγανακτώντας και καταγγέλλοντας και λιδωρώντας θα βρούμε λύση στο σχεδόν άλλο το πρόβλημά μας. Κι όμως, υπάρχει ελπίδα σωτηρίας αρκεί να αποφασίσουμε να κάνουμε το πρώτο βήμα παραδεχόμενη παλικαρίσια ότι κανένας μας δεν είναι αθώος. Να τονίσουμε ότι καλό θα ήταν και από την εκάστοτη κυβέρνηση να υπήρχαν κάποιοι οργανισμοί οι θα μπορούσαν να ελέγχουν τα χρήματα των πολιτών ενώ τι επιδοτήσεις που παίρνουν οι πολίτες π.χ. οι αγροτικές επιδοτήσεις που πήραμε για το πού πηγαίνουν και πώς τις χρησιμοποιεί ο κάθε πολίτης Ναι, γιατί σίγουρα υπάρχει λάθος από τη βάση του Θα μπορούσε το πολιτικό σύστημα να είναι έτσι δομημένο ώστε να μην αφήνει περιθώρια για να γίνονται τέτοιες ατασταλίες. Σίγουρα και νομίζω ότι όλοι μαζί έχουμε συμβάλει στην κατάσταση τη χώρα μα, πολύ περισσότερο οι κυβερνήσει, αλλά και εμεί που δίνουμε την ψήφο μα. Όμω, κορίτσια, εγώ προβληματίζω ω προ το εξή. Τι έκαναν αυτού του ανθρώπου, αυτού του επαγγελματίε, αφού πήραν τα χρήματα, να σκεφτούν να μην τα χρησιμοποιήσουν σωστά. Νομίζω ότι δηλαδή, είναι η ισορροπία μα. Ναι, μήπω δηλαδή, αυτό το χιλιοακουσμένο ηθική κρίση ισχύει τελικά και δεν είναι μόνο. Προφανώ ηθική κρίση, α Πολύ πριν την οικονομική κρίση που μα έρθει τώρα. Γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια έγιναν τέτοιε ατασταλίε που μα φέρανε εδώ πέρα. Και μάλλον η αλλαγή που πρέπει να γίνει είναι και μια αλλαγή νοοτροπία στον καθένα από εμά. Στον τα επόμενα χρόνια. Ναι, γιατί δόντας. και πάλι, αν αναρθώσουμε και βρούμε κάποιο τρόπο να ξανακτιστεί η κοινωνία μα και να βρούμε κάποια λεφτά, δεν θα τα πάμε καλά αν έχουμε την ίδια νοοτροπία. Ακριβώ. Πιστεύω θα επιστρέψουμε πάλι στα ίδια. Mm -hmm. Απλά χρειαζόταν να φτάσουμε σε αυτό το σημείο για να αλλάξουμε ανατροπία Ίσως, ένα βήμα πριν την καταστροφή ο να καταλάβει ότι χρειαζόμαστε μια ηθική αλλαγή τελικά και όχι δεν χρειαζόμαστε πολλά λεφτά χρειαζόμαστε το ηθικό κομμάτι που θα μας ανασύρει από εκεί που είμαστε, από τον κρεμό Σωστά Μαζί σα είναι οι Ραδιοκαταγραφέ, η ραδιοφωνική συντροφιά τη Χριστιανική Φοιτητική Ένωση, που στην απόψηνή εκπομπή ασχολείται με θέματα τη επικαιρότητα. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μα στα τηλέφωνα τη Πυραική Εκκλησία, στο 210 41 602 και στο 210 41 640, καθώ και στο email τη εκπομπή μα, ραδιοκαταγραφέ παπποκιχφέ.gr ενώ παλιότερες εκπομπές μπορείτε να ακούτε και να κατεβάζετε από το site μας www.hfe.gr. Τόση ώρα λέμε για την κρίση που διανύουμε Κρίση, κρίση Έχουμε καταλάβει τι προεκτάσεις έχει πάρει αυτή η κρίση Έχουμε καταλάβει ότι υπάρχουν άτομα που πεινάνε Ότι υπάρχει φτώχεια όντως Και δεν είναι μόνο στα λόγια Πολύ περίεργο μας φάνηκε Διάφορα γεγονότα που συναντήσαμε σε άρθρα Μέσα στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο Τα οποία αναφήρανε πραγματικά για φαινόμενα φτώχεια στην Ελλάδα Πράγματι ίσως να, να λέμε για κρίση αλλά κάποια, κάποιους από εμά να έχει αγγίξει άλλους να μην του έχει αγγίξει ακόμα Αλλά πράγματι και οι μήνες που θα ακολουθήσουν, ο χειμώνας που έρχεται ίσως να είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας Καθώς τώρα με τα νέα μέτρα που πάρθηκαν και γενικά ε, μετά από Περίκοπέ. δύο χρόνια ε, μνημόνιο ε, Ο χειμώνας αυτός ήταν ακόμη πιο δύσκολος για κάθε οικογένεια. Και διαβάσαμε και ένα άρθρο στο Ιντερνετ σχετικά με τα συσίτια που έχουν άμεση σχέση με αυτό και μένα με λίγο μεταρκούνησε ο τίτλο, που λέει Τα συσίτια του κρατούν ζωντανού. Το άρθρο λοιπόν αναφέρει: Σοκ προκαλούν τα στοιχεία για τον αριθμό των Ελλήνων που καταφεύγουν στα συσίτια. Τουλάχιστον 10.000 μερίδε διανέμει καθημερινά έρχεται η Επισκοπή. Εκστρατεία για να μην θρυνούμε θύματα τον χειμώνα. Αυξάνονται ραγδαία οι συμπολιτέ μα που εξαρτώνται αποκλειστικά από την καλοσύνη των ξένων. Τι δωρεέ και τη βοήθεια των Δήμων και τη Εκκλησία για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Οι νέοι άστεγοι και πέννητε ξεπερνούν το 20% του ελληνικού πληθυσμού και οι ουρές στα συσίτια μεγαλώνουν μέρα με την ημέρα. Σύμφωνα με τον ελεύθερο τύπο τη Κυριακή, οι αιτήσει στο Ίδρυμα τη Τράπεζα Τροφίμων έχουν πολλαπλασιαστεί και η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί του επόμενου μήνε λόγω τη ανωδική πορεία, τη ανεργία και των μέτρων λιτότητα. Σύμφωνα με την Τράπεζα Τροφίμων, μέσα σε μόλις ένα χρόνο στην Αττική, ο αριθμός των ανθρώπων που ζητούν βοήθεια αυξήθηκε κατά 35%. Ήδια εικόνα και στα συσήτεια των Δήμων και της Εκκλησίας με την Αρχιεπισκοπή να υπολογίζει τις μερίδες που διανέμονται ημερησίως σε 10.000. Μάλιστα, πολλοί από όσου ζητούν βοήθεια δεν είναι άστεγοι, αλλά άνθρωποι που πρόσφατα απολύθηκαν και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και κορίτσια, σε μία περιέγησή μου στο ίντερνετ έτσι έβαλα, από περιέργεια κυρίως, στο Google συσίτια στην Αθήνα, από τις ενορίες. Και πραγματικά δεν ήξερα πόσες πολλές εκκλησίες οργανώνουν συσίτια καθημερινά. Ετυπωσιάστηκα πάρα πολλές ενορίες, πάρα πολλές ενορίες σε κάθε δήμο. Και να πούμε ότι όλε αυτέ οι εκκλησίε χρειάζονται κόσμο να πηγαίνει να βοηθάει τα συστήματα. Το έχω δει σε site των εκκλησιών των ενωριών που ζητάνε κόσμο. Οπότε όποιο μπορεί καθημερινά, όποτε έχει χρόνο, να πηγαίνει να βοηθάει. Ναι, όπω μπορεί και όσο μπορεί ο καθένα. Mm. Δηλαδή, έστω και εμεί οι νέοι, αν δεν έχουμε χρόνο, που γενικά έχουμε χρόνο, mm. θα μπορούσαμε και μία φορά το μήνα, έστω και μία φορά το μήνα, ε, αντί να μαγειρέψουμε μόνο το δικό μα φαγητό. Να μαγειρέψουμε και ένα ακόμα και να το πάμε στην ενορία μας. Είναι ό,τι πιο εύκολο. Ε, και εκτό αυτού, ε, ήθελα να σας πω και εγώ, κορίτσι, ότι μου κάνει εντύπωση το εξή. Άκουσα ένα περιστατικό πολύ πρόσφατα στην ενορία μου ότι ε, μία οικογένεια πήγε και πήρε σε σίτιο και ε, το φαγητό το έβαλε ξανά στην κατσαρόλα ώστε μόλι γυρίσουν τα παιδιά από το σχολείο να το δούνε στην αιστεία και να, καταλά... να μην υποπτευτούν κάτι. Είναι. Πραγματικά τραγικό. Ναι, το σημείο αυτό, δηλαδή αν το φανταστώ και εγώ στη δική μου ζωή να μου συμβαίνει, πραγματικά πολύ θλιβερό. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση ότι. Να αναρωτηθούμε λίγο γιατί δεν γνωρίζουμε το έργο τη Εκκλησία, π.χ. και γνωρίζουμε ενδεχομένω η Εκκλησία κάνει πάρα πολλά συζήτηματα, 365 μέρε στον χρόνο. Γιατί λοιπόν δεν γνωρίζουμε αυτά τα συζήτηματα και γνωρίζουμε μόνο το συζήτημα του κράτου που γίνεται μια φορά στο χρόνο. Ε, Θύμησα να μην πότε γίνεται. Ε, ναι, μετά... ε, αν θυμάμαι καλά, ε, δεν ξέρω, δεν είμαι πανσίγουρη σίγουρη άμα γίνεται όντω μια φορά το χρόνο. Mm. Πάντως, ε, σίγουρα θυμάμαι ότι μου είχε κάνει πολύ εντύπωση όταν σε ένα άρθρο ε, στην εφημερίδα που κυκλοφόρησε μετά την πρώτοχρονιά, χρονιά ενημερώθηκα ότι, ε, τελευταία ακούστηκε πάρα πολύ ε, το συσίτιο που ε, έγινε από το Δήμο Αθηναίων. Ε, πράγματι, παραχωρήθηκαν πολλά... Ε, Διαφημίστηκε πάρα πολύ. Έγινε ένα μεγάλο σύντομα. Έγινε πραγματικά. Ένα μετά την πρωτοχρονιά που όλοι τα Χριστούγεννα θυμούνται του συνανθρώπου του και βοηθάνε. Ναι, αλλά δεν δόθηκε τόση σημασία, δεν δίνεται καθόλου σημασία σε αυτά που γίνονται καθημερινά. Ενώ διαφημίστηκε αυτό που γίνεται ένα χρόνο, μια φορά το χρόνο. Και ότι το κράτο μάλλον θα ήταν ανάγκη να καταλάβει την Εκκλησία σε αυτό το σημείο. Γιατί κάνει μεγάλο έργο πραγματικά. Συνεχίζοντας λοιπόν το άρθρο για τα συσίτια που βρήκαμε, από τον Ιούνιο του 2010 έως τον Ιούλιο του 2011 καταγράφηκαν 213,241 άνεργοι επιπλέον, την ώρα που το ποσοστό ανεργίας στην ηλικιακή ομάδα 15-24 έφτασε το 42,4%. Υπό αυτέ τις συνθήκες η οργάνωση γιατροί του κόσμου ξεκινά νέα εκστρατεία για να βοηθήσει όσου έχουν ανάγκη και ζητούν παράλληλα τη συνεργασία και των ιδιωτών. Με σύνθημα είναι στο χέρι μας να μην επιτρέψουμε ο χειμώνας του 2012 να αποδειχθεί ένας φωνικό χειμώνα, δέχονται χιλιάδες ανασφάλιους πολίτες, στα πολυατρία τους για δωρεάν εξέταση. Λίγο Ιωάννα για αυτούς τους γιατρού του κόσμου και τι γουλιά Ναι, η αλήθεια είναι ότι μας έκανε πολύ εντύπωση, γιατί πάντοτε οι γιατροί του κόσμου μαζεύανε λεφτά και τρόφιμα για να τα στείλουν σε τριτοκοσμικές χώρες οι οποίες είχαν ανάγκη. Και φέτος μαζεύουν για την ίδια την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στο, στο, σε ένα άλλο άρθρο που βρήκαμε στο ίντερνετ, διαβάζουμε. Έκκληση για τη συγκέντρωση βασικών τροφίμων απευθύνουν οι γιατροί του κόσμου κάνοντα λόγο για σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα. Ζητάμε βασικά τρόφιμα για να φτιάξουμε οικογενειακά πακέτα ώστε διακριτικά να μπορούν να τα παίρνουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους διατηρώντα την αξιοπρέπειά τους χωρίς εισήτεια τόνισε ο διευθυντής των γιατρών του κόσμου Νικήτας Κανάκης σε συνέντευξη τύπου Η έκκληση Αφορά τρόφιμα όπω ρύζι, όσπρια, μακαρόνια, λάδι, γάλα σε κουτί και κυρίω παιδικά γάλατα. Το μαμά Πινάο επέστρεψε, όσο και αν φαίνεται δύσκολο να το πιστέψει κανεί, τόνισε ο κ. Κανάκης, εξηγώντα ότι υπάρχουν σήμερα πολλέ οικογένειε που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σε αυτό. Με αποτέλεσμα να απαιτείται άμεση ανάληψη κοινωνική δράση ώστε να στηριχθούν οι πιο ευπαθεί και ευάλωτε η ανάγκη για τρόφιμα προέκυψε στα τέσσερα πολυοιατρεία τη οργάνωση, Αθήνα, Πέραμα, Θεσσαλονίκη και Χανιά. Εκτινάχθηκε ο αριθμός των Ελλήνων από το 6% έως 7% πέρσι τουλάχιστον στο 30% φέτος που ζητούν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από εμάς σε σύνολο 30.000 ανθρώπων τον τελευταίο χρόνο. Έτσι, άνθρωποι ηλικιωμένοι, μικροσυνταξιούχοι, νέοι άνεργοι, άνθρωποι με χρόνιε παθήσει που έρχονται με αγωνία πολλέ φορέ και με τη συνταγή από νοσοκομεία στο χέρι γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τη συμμετοχή του. Αυτό που μα σώκαρε όμω περισσότερο είναι ότι τώρα πολλοί μα ζητούν και τρόφιμα, είπε ο κ. Κανάκη. Έτσι, οι γιατροί του κόσμου αποφάσισαν να ξεκινήσουν μια νέα εκστρατεία για τρόφιμα, η οποία θα αρχίσει τι επόμενε μέρε και θα κορυφωθεί τα Χριστούγεννα με ένα δέντρο από κουτιά μεγάλα στη πλατεία Γκοτζιά. Για εμάς η φτώχεια έχει πρόσωπα, τονίζει η οργάνωση και υπογραμμίζοντας ότι είναι στο χέρι μας να μην επιτρέψουμε ο μόνο του 2012 να αποδειχθεί ένας φωνικός χειμώνα, όπως είπαμε και πριν. Φέτος αλλάζουμε προς Ανατολισμό και ενώ πέρσι είχαμε στείλει 5-6 κοντέινερ με τρόφιμα στην Ουγκάντα, φέτος τα θέλουμε για την Ελλάδα. Αυτό που ζούμε εμείς, «Είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Διαπιστώνουμε ότι οι ανάγκες είναι μεγάλες και θα αυξάνονται συνεχώς», είπε ο γιατρός Γιάννης Μουζάλας, μέλος του, δου, του δουσού της οργάνωσης. 22 χρόνια μετά από μια διεθνή ανθρωπιστική δράση, περισσότερες από 50 χώρες που, ε, που είχε έναρξη στο Κουρδιστάν, οι 600 Έλληνες γιατροί του κόσμου φέτο γυρίζουν στην Ελλάδα, εστιάζοντας όλη τη δράση τους αποκλειστικά στη χώρα μας. Να σκεφτούμε και να συνειδητοποιήσουμε από αυτό που διαβασε εγώ κράτησα αυτό εξής ότι λέει ότι είχαν στείλει 5-6 κοντέινερ τα προηγούμενα χρόνια με τρόφιμα στην Ουγκάντα και τώρα λέει αυτοί οι γιατροί για να είναι στην Ελλάδα για να στηρίξουν τους ανθρώπους και να τους βοηθήσουν στην πείνα τους και στη φτώχεια τους. Είναι εντυπωσιακό και μάλλον δεν το έχουμε συνειδητοποίησει απόλυτα. Δηλαδή είμαστε να βγούμε πριν την Ουγκάντα. <laughs> Η πολύ πραγματικά ε, συγκλονιστικό το άρθρο που διάβασες, μου έκανε εντύπωση μια φράση στην αρχή, «Μαμά πεινάω». Και σκέφτηκα πόσο... Ε, για μας είναι απλά, θα έλεγα, το χειρότερο είναι λίγο ψυχοφθόρο να, να δούμε σε ένα άρθρο τη φράση «Μαμά πεινάω». Ε, ίσως θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι βγαίνει και από ταινία. Αλλά πόσο, πρέπει να είναι πραγματικά οδυνηρό, πληγυρό να ακούγεται από ένα παιδάκι μέσα σε ένα κρύο σπίτι. Και ε, σχετικό με αυτό, σχετικά με αυτή τη φράση, έχω εδώ και εγώ μπροστά ένα άρθρο της Νάντιας Βασιλιάδου, με επίσης πολύ τραγικό τίτλο «Κυρία, κυρία, πεινάω». Λέει λοιπόν ότι στις υποβαθμισμένες συνοικίες της πόλης μας, υπάρχουν παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο πεινασμένα. Η κατανάλωση στα κηλικεία έχει μειωθεί κατακόρυφα. Πολλά παιδιά δεν έχουν λεφτά ούτε για κουλούρι. Προέρχονται κυρίως από μονογονεϊκές οικογένειες, έχουν γονείς ανέργους ή μετανάστες. Στην Ελλάδα του 2011, ο υποσυτισμός αποτελεί πλέον το δηλητήριο μαθητών που χωρίς λεφτά για φαγητό οδηγούνται όπως-όπως στη στάξη, προκειμένου να καλύψουν τις χαμένες διδακτικές ώρες, όπως ακούμε συχνά. Πολλά παιδιά τρώνε ένα μονογεύμα την ημέρα. Αυτό είναι κάτι που αναφέρουμε εδώ και τόσο καιρό και στι ανακοινώσει μα. Όσο ξύνεται η φτώχεια και η ανεργία, οξύνεται και το φαινόμενο. Είναι βαρβαρότητα να πεινούν παιδιά στον αιώνα μα, δηλώνει η πρόεδρο τη Ομοσπονδία Γονέων Αθήνα, Διονυσία Αθονασοπούλου. Οι περιγραφέ δασκάλων τη Αθήνα είναι συγκλονιστικέ. Μέσα στην τάξη, κάποια παιδιά μα λένε ότι ζαλίζονται και σε άλλα πονάει κοιλιά του επειδή υποστηρίζονται. Από περηφάνεια δεν μα το λένε, εμεί όμω γνωρίζουμε, λέει καθηγήτρια σε γυμνάσιο του Κερατσινίου. Στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, η κατανάλωση στα κηλικία έχει μειωθεί κατακόρυφα και πολλά παιδιά φέρουν φαγητό από το σπίτι. Έχει αυξηθεί κατακόρυφα η κατανάλωση ειδών σε διατίμηση και έχει κοπεί στο μισό η κατανάλωση εμφυλωμένου νερού. Πολλοί γονεί βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση και αυτό έχει επιπτώσει στην οικογενειακή γαλήνη. Έρχονται και μα βοήθεια γιατί ο μπαμπά δεν φέρεται καλά στη μαμά, αναφέρει η καθηγήτρια από σχολείο τη περιοχή. μήπω η σχέση αυτή η κρίση οικονομική που έχουμε περάσει και στις ανθρώπινες σχέσεις που έχουμε με τους υπόλοιπους έτσι γύρω μας Τραματικά. Και στην οικογένεια, ο παπάς η που είπε ότι δεν φέρονται καλά στο παιδί, ίσως έχουν πολλά νεύρα Ναι, οι δυσκολίες φέρνουν και κρίση στις σχέσεις, Α, δυσκολίες ούτε. και στις σχέσεις μεταξύ μας Ο καθένα πλέον δεν ξεκινάει τη μέρα του με ε, συχνά δηλαδή, ε, ναι. το χαμόγελο έχει κοπεί Ά, και η καλή και... διάθεση ναι, νομίζω ότι αν δεν ευτυχούν και όλοι οι άλλοι γύρω μα, δεν μπορούμε να ευτυχούμε Ναι, ευτυχεί κανεί μόνο του, σαν μονάδα. Ναι, πρέπει και αυτό που γύρω πολύ σωστά. να είναι. πολύ σωστά. Ε, συνεχίζει λοιπόν το άρθρο, έχοντα κι άλλε μαρτυρίε. Λέει: Δυο-τρία παιδιά έχουν πρόβλημα επιβίωση. Δεν έχουν ούτε μισό ευρώ για το ελάχιστο κολατσιό. Είναι κάτι αναμενόμενο γιατί στις εγγραφέ του Σεπτεμβρίου πολλοί γονεί ήταν άνεργοι. Και τώρα έχουν πολλαπλασιαστεί. Παλιά πηγαίναν δύο-τρει φορέ την ημέρα στο κηλίκιο. Τώρα δεν πάνε καθόλου. Τονίζουν Νεκτάριος Κορδής. Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί καθηγητέ, γνωρίζοντα ότι κάποιο παιδάκι έχει ανάγκη, δίνουν λεφτά στο κηλικείο και πληρώνουν το φαγητό του. Οι καθηγητέ βοηθούν πάρα πολύ με τα ελάχιστα λεφτά που παίρνουν. Στην Πετρούπολη, το φαινόμενο του υποστηρισμού ανηλίκων έχει ενταθεί του τελευταίου μήνε. Σύλλογοι γονέων, με δικά του έξοδα, προσφέρουν σάντουιτ σε παιδιά. Κάτι τέτοιο συμβαίνει σε δύο δημοτικά τη περιοχή, όπου έχουν εντοπιστεί 6-7 παιδάκια με σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Επίσης, μας λένε ότι στα κοιλικεία υπάρχουν αρκετά φέσια. Οι γονείς αδυνατούν πλέον να πληρώσουν. <Συλίου> Αυτά δεν αναφέρονται βέβαια σε εγκυκλίες του Υπουργείου Παιδείας. Οι εγκύκλοι μόνο για την αναπλήρωση των χαμένων ορών ασχολούνται. Μάλλον μας προετοιμάζουν για μια νέα κατοχή. Μα είπε ο Δημήτρη Κοντό, αντιπρόεδρο τη Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδα. Σε ορισμένε περιοχέ, τα εκπαιδευτικά προγράμματα εκτό ωραρίου, για αγωγή υγεία, περιβαλλοντικά θέματα και άλλα, θα συνεχιστούν και φέτο, παρά το γεγονό ότι οι δάσκαλοι δεν θα πληρωθούν ω υπεριοριακή απασχόληση. Τα παιδιά το έχουν ανάγκη, περισσότερο από ποτέ. Μάλιστα, φέτο σκεφτόμαστε να κάνουμε προγράμματα και για την ψυχική υγεία. Να του δείξουμε πω θα ανταπεξέλθουμε χωρί να μα πάρει από κάτω, λέει ο καθηγητή Σχολείου του Μπειραιά. Τι μας πάρει λοιπόν από κάτω, μέσα από αυτές τις δυσκολίες που περνάμε αυτό το καιρό, μήπως να σκεφτούμε τι στήριγμα μπορεί να είναι για μας η πίστη μας στο Θεό. Διότι ξέρουμε ότι η θεϊκή πρόνοια είναι πολύ μεγάλη, ότι ο Θεός μας σκέφτεται και μας βοηθάει. Μπορεί, να μην είναι, ε, μπορεί μια οικογένεια να έχει δυσκολίες στο να βρει φαγητό, αλλά πάντα η οικογένεια που πιστεύει στο Θεό Νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη πίστη ότι όλα θα πάνε καλά και εμπιστοσύνη. Και ίσω αυτό είναι και το, το προνόμιο μα. Δεν ξέρω, πάνω το λέω σωστά, σαν χριστιανοί. Δηλαδή, ότι ίσω αυτή η πίστη μα, ναι, εδώ στην επίγεια ζωή αντιμετωπίζουμε δυσκολίε και θα αντιμετωπίσουμε και ίσω και ακόμα πιο δύσκολα. Αλλά έχουμε αυτή την ελπίδα μα, ότι κοιτώντα ψηλά, εμεί οι χριστιανοί, κάτι βλέπουμε, ότι έχουμε μια ελπίδα. Και α μην ξεχνάμε και... ότι η Ελλάδα έχει περάσει πολύ πιο δύσκολε εποχέ και πάλι τα κατάφερε. Και πάντα ο Θεός ήταν δίπλα ...και αν σκεφτούμε ότι στις προσευχές μας ε, ε, απευθυνόμαστε στο Θεό και ζητάμε το ελαιό του, Αλλά μήπως και ειδικά σε τις περιόδους που διανύουμε δύσκολες... ...ίσως θα πρέπει και εμείς με κάποιο τρόπο και όπως μπορεί ο καθένας να δείχνει και το έλεος προς τον συνάνθρωπο, τη λεγόμενη ελεημοσύνη. Ε, πάνω σε αυτό διάβασα κάτι που μου άρεσε και θέλω να το μοιραστώ έτσι μαζί σας. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, ε, αναφέρει αυτό που, που διάβασα το κείμενο, στην καθημερινότητά μα, η μειώση δηλαδή των αποδοχών και η αύξηση των τιμών των προϊόντων αποτελούν μόνιμη επωδό των συζητήσεων που ακούγονται στους χώρους εργασίας και στα σπίτια συγγενών και φίλων. Ακόμα και μετά την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία, συχνά οι πιστοί εκτρέπονται στην ίδια αυτή η συζήτηση, αφήνοντα πίσω του τη δοξολογία του Αναστάντου Χριστού και γκρινιάζοντα διαρκώ για τι μειώσει που είχαν στο μισθό ή τη σύνταξή του και τι δύσκολε μέρε που έρχονται. Κι όμω, η οικονομική κρίση και οι προερχόμενε από αυτήν αλλαγέ στην καθημερινή μα ζωή μπορούν να λειτουργήσουν ω ευκαιρία πνευματική ορίμανση με την καλλιέργεια συγκεκριμένων αρετών. Ας είμαστε ειλικρινεί. Η εκοσμήκευση που έχει καταστρέψει την πνευματική μα ζωή, η αντικατάσταση τη λυτή ζωή από μια καθημερινότητα με περιττές, απολαύσει και ευκολίε, μα έχουν απομακρύνει επικίνδυνα από την ασκητική οδό των Αγίων Πατέρων. Υπηστήριζουμε εν πωλή με τρόπο κοσμικό, απολαμβάνοντα περιτά πράγματα και αγωνιζόμαστε για την απόκτηση υλικού πλούτου. Νομίζω, Μαρία, ότι έχει φτάσει η εποχή που πρέπει να. Να εκτιμήσουμε κάποιε αξίε. Δηλαδή, να ζήσουμε με, λίγο, λιγότε με λιγότερα πράγματα, με περισσότερο συνέστημα, να αγαπάμε του γύρω μα και να είμαστε καλά με αυτό, να το εκτιμούμε. Και να μην στεναχωριόμαστε όταν τα υλικά μα. Και πιστεύω ότι. Πλέον, λίγο, πλέον είχαμε φτάσει σε σημείο που ζούσαμε με πολλά, δηλαδή μπορούμε να ζήσουμε λιγότερο. λιγότερα. Εννοείται, αφού κυριαρχούσε ο υπερκαταναλωτισμό. Δηλαδή, υπάρχουν τώρα άτομα που μπορούν να στεναχωριούνται για το πόσο μειώνονται τα πολλά υλικά αγαθά που είχαν. Αλλά. Ας είμαστε λίγο ολιγαρικείς. Ο πέμπτος μακαρισμός του Κυρίου αναφέρεται στους ελεήμονες. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται. Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος μακαρίζει τους ελεήμονες, είναι ο ίδιος συκτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολιέλειος. Μάλιστα, ο Ιερό Χρυσόστωμο αναφέρει ότι η ελεημοσύνη είναι σπουδαιότερο από το να αναστείνει κανεί νεκρού. Διότι είναι πολύ πιο σπουδαίο να δώσει στροφή στον Χριστό που πεινά παρά να αναστήσεις νεκρού στο όνομα του Χριστού. Στην πρώτη περίπτωση, εσύ ευεργετής τον Χριστό. Στη δεύτερη περίπτωση, ο Χριστό ευεργετεί εσένα. Και αμείβεται κανεί όταν ευεργετεί, όχι όταν τον ευεργετούν. Η ιδέα αμοιβή την οποία μα δίνει ο Χριστό για την ελεημοσύνη που κάνουμε στο όνομά του είναι το μέγα του έλεο. Όμω ο Θεό δεν θέλει απλώ και μόνο να ελεούμε του αδελφού μα. Θέλει να πράττουμε την ελαιμοσύνη χαρούμενα και με ανοιχτή καρδιά. Α μην σκεφτεί κανεί ότι δεν έχουμε τα απαραίτητα υλικά αγαθά για να κάνουμε ελαιμοσύνη. Διότι η ελαιμοσύνη είναι και ένα ποτήρι κρύο νερό που θα προσφέρουμε στο όνομα του Χριστού. Ελαιμοσύνη είναι και μια ευχή που θα κάνουμε στο Χριστό για κάποιον αδελφό μα. Ελαιμοσύνη είναι και η λύπη που θα δοκιμάσουμε για μια δοκιμασία ή αρρώστια του αδελφού μα. Ελαιμοσύνη είναι να έχει καρδιά διότι κατά τον λόγο ενός μεγάλου Αγίου, του Αβά Παμβό, εάν έχεις καρδιά, μπορείς να σωθεί. Λοιπόν, να αναφέρουμε και κάποια λόγια του Άγιου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Ο Ελεήμον, λέγει ο Άγιο Ιωάννη ο Δαμασκηνό, είναι εκείνο που βοηθά τον πλησίων του με ό,τι του έχει δώσει ο Θεό, είτε χρήματα, είτε τρόφιμα, για να καλυφθούν οι ανάγκε των φτωχών. Και συμπληρώνει. Αν όμω έχει δύναμη και εξουσία, τότε να προστατεύει τον αδύνατο, να δικαιώνει τον αδικούμενο και να ελέγχει τον παρανομούντα. Εάν πάλι έχεις δύναμη στο λόγο, χάρισμα στο λόγο, μνήμη καλή από τας Αγίας Γραφάς και τους Πατέρας, τότε οφείλεις να στηρίζει τον αδύνατο στην πίστη, να κατηχείς και να καταρτίζεις αυτούς που αγνοούν τις Ευαγγελικές Αλήθειες και να ελέγχεις τους έρετικους και πλανεμένους. Και τέλος, αν έχεις δύναμη και παρησία στην προσευχή, τότε με τα δακρίων να επικαλύψει το έλεος του Αγίου Θεού για κάθε άνθρωπο που αμαρτάνει. Για όλους δηλαδή, γιατί όλοι αμαρτάνουμε, όλοι είμαι θα αμαρτωλοί και πρώτος εγώ. Τα λόγια αυτά του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού έχουν μια προέκταση της ελωιμοσύνης που είναι πέρα για πέρα καθαρά πνευματική. γιατί έστω και μία να έχει κάνει κάποιο. τους δίνει αμαρτήματα που μπορεί να έχει διαπράξει. Η ελεημοσύνη λοιπόν μπορεί να σε πάει στο παράδεισο και είναι πολύ ωραίο να κάνουμε ελεημοσύνη με κάθε τρόπο. Όπως είπε και ο Άγιος Ιωάννης ο η δεν είναι μόνο προσφέρω υλικά αγαθά και μία προσευχή, μία ευχή δείχνει το έλεος σου προς τους άλλους και έτσι και ο Θεός θα δείξει σε σένα. Για απόψε από τις ραδιοκαταγραφές που η σημερινή μα εκπομπή έτσι, ασχοληθήκαμε με γεγονότα και άρθρα που βρήκαμε στο διαδίκτυο που σκιαγράφησαν την επικαιρότητα. Η ραδιοφωνική λοιπόν συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτητική Ένωση σας καλλινυχτίζει από την Ιωάννη Χατζη Χριστοδούλου, Καλή νύχτα. την Μυρτό Σοφρονίου, Καλή σας. την Μαρία Σαρίνγκολη και τη Μαρία Παπαδημητρίου. Καλό σα βράδυ. Η δαντλιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φιωτετικής Ένωση καταγράφει την επικαιρότητα Συνεντεύξεις Ρεπορτάζ Απόψεις Γκάλοπ